όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Κώστας Τεριόπουλου, Ο Γνωστός και ο Άλλος Άγρας Πέντε Είμαι μυστικοπαθής, αλλά από την κορυφή της πιστεώς μου, λείπει ο Θεός. Πιστεύω στη μεταφυσική του κακού. Αυτό, το κακό, ναι, το είδα, το βλέπω, θα το βλέπω, μπορώ να προκαλέσω την εμφάνισή του με την ασφάλεια φυσικού πειράματος. Και θα είμαι ευτυχής να το κηρύξω και να το καταγγείλω στους ανθρώπους. Να αποκαλύψω τη μικρόχαρη και μοχθηρή θεότητα, που μπερδεύεται στις καθημερινές μας πράξεις και τις κάνει να στάζουν αίμα. Ορκίστηκα αυτή την εκδίκηση από πολύ νέος. Αυτό, ναι, το κακό πνεύμα το είδα και το πιστεύω. Τον Θεό, όμως, δεν τον ένιωσα ποτέ, παρά σαν ένα κληρονομικό φόβο που δεν μπορώ να ξεριζώσω ακόμη από μέσα μου, ως σαν ένα φόβο εκδικήσεω από το μέρος εμώ ισχυροτέρου. Αλότι εκέρδισα στη ζωή, το εκέρδισα μόνο. Τα λιγίσματα των γονάτων μου έμειναν αβοήθητα. Οι τραγικέ μου επικλήσει έμειναν αναπόκριτε. Το μοιραίο αποτελείωνε τα έργα του με ασφάλεια μαθηματική. Τέτοιο Θεό δεν τον είδα τότε. Και τώρα δεν τον θέλω. Δεν μου χρειάζεται πια. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια που καίει μέσα μου τα αντικατέστησε όλα. Περιμένω τα δυνότερα από αυτόν και αν αρκετά ώστε βαθμιδόν να μη με ενδιαφέρουν. Τι μας χρειάζεται ο Θεός αν γίνουμε ισχυροί να δεχθούμε παράφορα ότι απέσιο μας ετοιμάσει για τιμωρία. Τη της του Εμιλιανού Μονάη, όπως θα έλεγε ο Καβάφης. Σε άλλες ανέκδοτες εξομολογήσεις του, ο Τέλος Άγρας σημειώνει πως μόνον η πεποίθησή του στο γεγονός της Αθανασίας θα μπορούσε να τον κάνει να λησμονήσει τις πίκρες του και πως διψάγια Αθανασία, όχι απλώς σαν ατέρμονη ευδαιμονία, αλλά σαν απόλυτη ανάγκη αναπνευστικού χώρου, που έχουν οι ανθρώπινοι πνεύμονες για να αναπτυχθούν στις φυσικές τους διαστάσεις. Και στην ποιητική του φρασιολογία όμως, ακόμα και στα σημεία που ο ίδιος έγραφε ανυποψίαστος, τα ηθικά και τα απαγορευτικά, οι λέξεις «ειδονή» αμαρτία, «κρίμα», «χρέος», αλλά και οι άνομοι σπασμοί, οι ψυχές που σπαράζουν μέσα στο κρίμα, βρίσκονται σε ημερησία διάταξη. Με τα χέρια αυτά που απάτη τα κεντά και αμαρτένουνε στα εγκόσμια τα φθαρτά. Εσύ μπροστού του ιερού σαχτές ακόμα μεταλάβαινε το σκαλί και απ' του σταυρού το κρυοφυλί έχει το μάλαμα στο στόμα κι όμως τώρα στεκόμαστε από πάνω, τώρα σε κρίμα δίχως ξαγορά. ΣΟΠΑ το κρίμα μου, αγαπώ, πιστεύει στην πλάκα από τη σέλαχη η ψυχή. «Ραγίζεις και το ξέρει, άκου, σου λέει καρτέρη, Απόστολος Σταλτός και Ιησούς Χριστός. Κι ο λόγος και ο λυχμός απειδρομάει και ογκώνει και σαν αντιμιλεί και σαν βγάζει γλώσσα, πηγενόρχεται και κλαίει και με δαγκώνει, όλο και μελετάει την κρίση της απ' τα όσα, τα όσα αμάρτησε η καρδιά και μετανιώνει. Αχ, δάκρυα όσα να βρω, μου χάνεται η ψυχή. Έχουμε στον Άγρα όλη τη συντριβή και τη μετάνοια ενός πιστού χωρίς να έχουμε ολόκληρη την πίστη. Όλη την ταραγμένη συνείδηση ενός βαθύτατα θρησκευτικού ανθρώπου χωρίς τη συνειδητή παραδοχή. Η σύγκρουση τούτη και η πεισματική του στάση δεν κατορθώνουν πουθενά αλλού να συμφιλειωθούν και να σταματήσουν παρά μέσα στη συντριβή και σε αυτή την προέκταση στηρίζεται η καρτερία του. Είναι ένας μυστικός χωρίς Θεό, όπως το λέει ο Βαλερή για τον κύριο Τέστ και όπως το εξομολογείται και ο ίδιος σε εκείνο το γράμμα του στον Γιώταμή Παναγιωτόπουλο. Μονάχα. Εκεί που λυποθυμούν οι έννοιε. σύμφωνα με την έκφραση του Χέγγελ έρχεται η ενότητα με τη συντριβή. Μέσα από την απελπισία και την εσωτερική διαμάχη βγαίνει μια φρικίαση, μια μυστική δόνηση ψυχής που εξηλώνεται ακατάπαυστα με το μαρτύριο για να ξαναμαρτήσει και πάλι. ο σαν γύρι η έπαρση μονάχη και έρθουν νικημένα και πολλά δάκρυα και το κλάμα που κυλά στι παλάμι τη γυμνή τη ράχη. Έχει ο νους τα σχήματα περίσχια, και δεν είναι η αλήθεια του καμιά. Μα τα δάκρυα μοιάζουν με τη μια, μοιάζουν τη στρωτή γραμμή, την ίσια. Γιατί κάνει κρύο, και γιατί ακόμη δεν ήλθε τη πίκραση κορφή. Το έβδομο του πόνου το καρφί, η στερνή του η χάρη, και συγνώμη. στο ιδεολογικό και το ψυχολογικό υπόστρωμα της πίεσης του άγρα αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για την κριτική εξέταση της προσφοράς του και την τελική αξιολόγησή της. Εκεί βρίσκεται το ενιαίο κέντρο, ο συμπαγής κεντρικός πυρήνας, που στέλνει αθέατος στη αντανακλάσει του και ακτινοβολεί σε όλο το έργο. Και εκεί κρύβεται ο αληθινός άγρα χωρίς αυτήν την τοποθέτηση, ο ποιητή των τριαντάφυλλων μιανής ημέρας θα κινδύνευε να μείνει όπως τον είδανε οι περισσότεροι κριτικοί του. Το φοβισμένο παιδί των καθημερινών και ο πρόωρα που παραμονεύει πίσω από τον τζάμι της μαθητριούλες. Είναι και μια δικαίωση για την ποιήση του, όσο και αν με την αλλαγή των καιρών παρουσίασε εδώ και εκεί κάποιες ροχμές και μια αποκατάσταση της πραγματική φυσιογνωμίας του Σήμερα βέβαια, βλέπουμε πως έπιανε τον ίδιο και μεγαλύτερο ίσως τόπο και ως κριτικός. Παρόλες τις ανισότητες του, τα αβασάνιστα κάποτε στοιχεία και την αδυναμία του να διατυπώνει απροκάλυπτα την πραγματική του γνώμη για πρόσωπα και πράγματα στις βιβλιοκρισίες του, αν και συχνά φρόντιζε δεξιοτεχνικότατα να την κρύβει μέσα στις γραμμές. Μερικοί μάλιστα, ύστερα ιδίω από την έκδοση των πρώτων τόμων του κριτικού του έργου, που εξακολουθούσε να μένει εντελώς ασυγκέντρωτο 35 χρόνια μετά το θάνατό του, πιστεύουν πως κατά κύριο λόγο ήταν ο κριτικός και κατά δεύτερο ο ποιητής. Και είναι γεγονός πως η κριτική εργασία του παρουσιάζει και έκταση και ποικιλία και σπάνια διεισδυτικότητα, μα όχι παντού και την ίδια ποιότητα και ομοιογένεια, ούτε την ίδια φροντίδα όπως η ποιησή του. Κάτω από την απατηλή εκείνη η επιφάνεια που είχε καταφέρει να κατασκευάσει, ο Άγρας έκρυβε τις υπερβολές του ρομαντικού, περασμένες μέσα από τον δαιμονισμό και τη μυστική παραφορά καταστάσεων με χρειά θα λέγαμε ντοστογευσκική και συνυφασμένες με ένα είδος λαϊκής μυστικοπάθειας και οξύ συνειδησιακό πρόβλημα. Η περίπτωσή του παρουσιάζει μια περίεργη μοναδικότητα, Ιδιόρυθμο και αρκετά ανεξάρτητο, βρίσκεται ομαλότατα τοποθετημένο στο σώμα τη ανανεωμένη ποιητική μα παράδοση. Την πλουτίζει, την προωθεί νόμιμα και την προεκτείνει. Είχε άλλωστε όλε τι προποθέσει να εξελιχθεί σε ποιητική φυσιογνωμία πρώτου μεγέθου, αν η φωνή του μπορούσε να τον εκφράσει αμεσότερα και αν η έξαρσή του δεν τον πρόδινε μόλι πήγαινε να γίνει λόγο. Τούτο όμω τελικά αποτελεί και τη μοναδικότητά του ώστε να παραμένει σήμερα ο αμέσως πιο αξιόλογος μετά τον καριοτάκι από τους ποιητέ της νεορομαντικής και νεοσυμβολιστικής σχολής και από τους οξύτερους σε διεισδυτικότητα κριτικούς μας Στοιχεία για την αγορά χαλκού τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.